Καλησπέρα, καλησπέρα, Ανδρέας Ανδριανόπουλο, εδώ στα ραδιοφωνά σα. Είναι το διαδικτυακό ραδιόφωνο του βλέπω, εδώ που το, γνωστό, που το ακούτε από την γνωστή σελίδα. Και σήμερα ιδιαίτερα χαρούμενο, μια και ανοίγουμε την εβδομάδα με ένα αναμενόμενο σχήμα που το περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, όσο έχουν αρχίσει τα ραδιοφωνικά live. Ακριβώ λοιπόν απέναντί μου στο Studio 2 είναι οι Σασμάνοι, οι οποίοι πίνουν τα νερά του και ξεκουράζονται από αυτόν το μαραθώνιο των 9 λεπτών κομμάτι. Δεν ξέρω από ποιον να αρχίσω την συνομιλία, δεν ξέρω ποιον να πρώτο χαιρετήσω. Να δώσω μόνο για του τύπου τα ονόματα και στη συνέχεια να δώσω με τη σειρά τα μικρόφωνα σου καλλιτέχνε να συστηθούν. Έτσι λοιπόν, στη φωνή που δεν έχουμε ακούσει ακόμα: η Νίνα Καραμολέγκου, ο Κώστας Τσαρούχη στη φωνή και στον Κοντραμπάσο, ο Κώστας Νικόπουλο στον πατών Ακορντεόν, ο Δημήτρη Αναστασίου στο βιολί, η Χριστίνα Κούκη στο Σαντούρι, ο Χρήστος Παναγιώτου στα Κρουστά και ο Δημήτρη Τσούγκα στα Έτερα Κρουστά. Κύριε Καλησπέρα! καλησπέρα. καλησπέρα. καλησπέρα. Ε, για να συνεννοηθούμε, ωραία. Είτε, θα πρέπει να, κάνουμε, να έχουμε λίγο την ανοχή, ε, τουλάχιστον όταν στο συνεδευτικό κομμάτι να είμαστε λίγο κοντά στα μικρόφωνα, Δημήτρη. Το λέω και για εσένα. Μπορεί να πλησιάσει σε αυτό το μπλε ρίμπον μικρόφωνο που έχει μπροστά σου και όπω και οι υπόλοιποι. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν θα θέλετε να συστηθείτε, Αν θέλατε να πείτε κάτι ε, πριν αρχίσω, εγώ τι ερωτήσει. Όχι ιδιαίτερα, τα είπε όλα για εμά. <laughs> <laughs> λοιπόν, λοιπόν σα μάνη, γιατί σα μάνη, λοιπόν, Δεν ξέρω ποιο. Δημήτρη. Υπάρχει κάποια ερώτηση, δεν έχει σαφή απάντηση. Οπότε, μάλλον δεν θα σου δώσουμε κάτι σαφές Να πω ένα στοιχείο μόνο. Σε ακούω, Πώ δημιουργήθηκε είναι πριν πέντε χρόνια, μπήκε σαν ιδέα αυτό το σχήμα, με κάποιου από εδώ και κάποιου άλλου φίλου. Κάποιο από πέρα. Και με αφορμή ένα ποδηλατικό φεστιβάλ που συμμετείχαμε, το πρώτο που είχε γίνει στην Πάτρα, στην Πλατεία Όλγας φτιάξαμε αυτό το σχήμα που λέγονταν. Δεν λέγονταν κάπω. Αλλά είπαμε τέλο πάντων πώ να, να το ονομάσουμε και επειδή ήταν το ποδήλατο σαν θέμα και επειδή παίζαμε και όργανα διάφορα ούτια, Σάγια κτλ. Μα έχασε σαν Σασμάν. Έχουμε δει πολλέ φορέ να μιλάει αυτή την ιστορία γιατί γινόμαστε ρεζίλια. Τέλο πάντων. Okay, οπότε, okay. να ρωτήσω, εσεί είστε το αρχικό σχήμα, Κάποιοι από εμά. Ωραία. Για του τύπου, να πω ότι η Σασμάν και ο ήχο που φτάνει σε αυτιά σα δεν προέρχονται μόνο από τα παιδιά που στο Studio 2, αλλά είναι και ένα εξαιρετικό ηχολήπτη. Γεια σου Γιώργο Όπου δεν μου έχετε δώσει τα στοιχεία του Ο Γιώργος Καστόπουλος Στον ήχο, ο οποίο είναι και μόνιμο ουσιαστικά μέλο. Όπου μέλος. πάμε, έρχεται και όπου έρχεται, πάμε. Ωραία, λοιπόν, ο Γιώργος Ο Καστόπουλος <laughs> στο Studio <laughs> 1, η Σασμάνο στο στούντιο 2, Ανδρέας Ανδρέα στο Studio 3. Έτσι, λοιπόν, γινόμαστε μια μεγάλη ραδιοφωνική, ραδιοφωνική συντροφιά εδώ στο διαδικτυακό ραδιοφωνικό του Βλέπω. Και όσοι θέλετε να στείλετε ερωτήσει, είτε ε, να μα γράψετε για τα παιδιά και για τη μουσική του, δεν έχετε παρά να μα γράψετε στο ραδιοπαπάκιβλέπω.org, είτε να σεβληθείτε μέσω του Messenger στο Βλέπω Παύλα Studio Παπάκι Hotman, ή ακόμα ακόμα να μα κάνετε ένα τηλέφωνο στο 2610 222 192 να γίνετε κι εσεί μέρο αυτή τη ραδιοφωνική συντροφιά. Κύριοι, για τη συνέχεια τι έχουμε λοιπόν. Πρώτα απ' μια παρατήρηση έχουμε ότι ρώτησε πριν αν α πούμε από το σχήμα είναι η original, η αρχική σύνθεση. Τέλο πάντων, όχι δεν είναι καθόλου βασικά, έχει αλλάξει πάρα πολύ το ύφο του σχήματο ουσιαστικά γιατί ξεκίνησε να είναι πιο πολύ. Με... πολύ. Τέλο πάντων, είχε σα το γεύσει τα πνευστά βαλκανικά πούμε, κομμάτια με τρομπέτε και τέτοιο αυτό είναι πλάνο. Τώρα αυτό έχει μεταλλαχθεί λίγο και γι' αυτό έχουμε και σαδούρια κορδιών εδώ πέρα, κοντραμπά, σαβγελιά. Είναι λίγο πιο προς το έγχορδο και καλά τσιγκάνικο και τέτοια. Αυτά. Ωραία. Οπότε, για συνέχεια, ε, τι έχουμε κατά νου? Ε, έχουμε θα, το μπουμπαμάρα. Οκ, okay, σας ακούμε. So... I sorry, you're Και το ερώτημα λοιπόν, καταρχάς να σας πω εξαιρετικά, πάρα πολύ ωραία, ε, και το ερώτημα είναι τελικά γιατί βαλκανική μουσική, γιατί έχετε ασχοληθεί με αυτό το νύχο, γιατί ε, έχετε επιλέξει αυτούς τους ρυθμούς. Γιατί είναι χαρούμενη, σε κάνει να χορεύεις, σε κάνει να κινείσαι. Και να ιδρώνεις από ό,τι βλέπω. Δημήτρη θα μου κάνεις μια χάρη μόνο ε, Σε θέλω τουλάχιστον 20 πόντου από το μικρόφωνο Το ελάχιστο ε. Ωραία. <laughs> ε, Πάμε λοιπόν στο θέμα μας ε, Είστε μουσική η οποία προέρχεται από τι χώρους Και με τι επιρροές ε. Ε, Και ας γυρίσουμε από το ε. Δημήτρη Και ας πάμε σαν το ρολόι ε. Ε. Ο Κώστας Αγκολόπρος εδώ πέρα είναι φανταστικό είναι ο καλύτερος, είναι τέλειο, εδώ πέρα πάντα Είναι καλύτερο. τα πάντα. Όχι, έχω ακούσει είναι καλύτερος γενικώς Εγώ αυτό νομίζω. κάτι άλλο. Όχι, Ο Δημήτρη είναι γνωστό εκεί του Δενοτικού Οδειού, φοβερό και τρομερός. Χριστός έχει αφήσει χρόνια στο Βρέα. Πιο κοντά και Ε, ο Χρήστο είναι φίλο μα, βασικά, να το κάνουμε. Σε πανηγύρια παίζεστε, η Λαμία και η θέλει να με δείτε. Η Χριστίνα είναι καθηγήτρια στο Δημοτικό 2 και στο Μουσικό Σχολείο. Σαντούρη, πρώτο. Σε ποιο Μουσικό Σχολείο? Στη μπάτρα, <σχλίδρια> καλίνδρο, που είναι Στην Πάτρα. Στην Πάτρα. Στην Πάτρα. Η Χριστίνα είναι. Πυρδιχά, η Νίνα, συγγνώμη, είναι. Η Νίνα. Για ξέρω yeah, sure. <laughs> και το δεξιά του άλλο. Κι ο κόνοντα του Άρχισε για το ρούτη του και για τα κοντρατά για το πού για το σιγάρι. Λοιπόν, είστε, είστε ένα πρόβλημα μεγάλο γιατί είστε πολύ, πολύ βαβούρα, βλέπω, δίπλα. Και mm -hmm. δεν ξέρω καλά πώ είναι εύκολο να γίνει αυτό ζήτη από τότε αν γίνεται, ah, ε, να το διαχειριστούμε λιγάκι λίγο πιο ωραία προκειμένου να γίνονται. Πιο κατανοητά τα λεγόμενά σας ναι, ε, Αν και κατά άλλα, το κέφι φαίνεται Και περνάει εξαιρετικά ωραία Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής ε, Έχετε ως ώρας Τουλάχιστον το τελευταίο καιρό που ε, Ευτυχώ στην συναντήληψή μου και κατάφερα να γίνω κι εγώ κοινωνό τη μουσική που παίζεται. Κάνει αρκετά πράγματα. Θα θέλατε να μου μιλήσετε λοιπόν λίγο για το παρελθόν του Σασμάν και πώ έχετε κινηθεί και πώ έχετε δουλέψει ω ώρα, αλλά τι ετοιμάζετε, τι είχατε κάνει και γενικότερα πώ βλέπετε την συνέχεια αυτού του σχήματο. Και αν θέλετε, α κάνει και κάποιο άλλο στο μικρόφωνο, γιατί ο Δημήτρη δεν μπορεί να κάτσει σταθερά μπροστά του. Ωραίος. Ναι, ναι, αλλά στα θέλω πάλι κοντά έτσι. Τώρα να ξεκινήσουμε τον τελευταίο χρόνο, δύο χρόνια που έχει πιο... Το σχήμα σε αυτή τη μορφή είναι εδώ και δύο χρόνια περίπου. Δουλεύουμε. Αυτό είναι. η είναι. Νίμα Δεν βλέπει ο άλλο. Αλλά. γελάτε και αυτό είναι άδικο για του οκράτε γιατί δεν ξέρουν τι γίνεται. Οπότε πρέπει να μεταφέρω εγώ την εικόνα. Όπω είναι η λοιπόν και κάθεται κυκλικά γύρω το στούντιο, υπάρχει ένα πειραχτήριο το οποίο παίζει βιολί και είναι ο Δημήτρη. Ο Αναστασίου. Ο Αναστασίου. ο κύριο που μου ακούγαμε τόση ώρα. Ο οποίο όποιο πιάνει μικρόφωνο, πρέπει να τον πειράξει, να του πρόξει το κεφάλι, να Το ρυθμίσεις τον μικρόφωνο. Το ο Δημήτρης κάθεται μακριά. <laughs> Οπότε φίλε μου Ωραία, ναι. Ναι, μπορεί ε, να συνεχίσει. Συνεχίζω. <laughs> λοιπόν, ε, σε αυτή τη μορφή του είναι εδώ και δύο χρόνια το σχήμα. Δουλεύουμε τατικά με πρόβες και ξεκινήσαμε συναυλίες από πέρσι το Μάη. Ε, ε, Και από τότε προσπαθούμε συνέχεια να κλείνουμε live γιατί ουσιαστικά εμείς είμαστε live μπάντα, ρε παιδί μου. Και αυτό που μας δένει και μας κάνει για καλύτερος είναι το να παίζουμε σε ζωντανό κοινό. Ναι, θέλουμε να πεθάμε νοκοινό. Ναι, να παίξουμε μια φορά σε νεκροταφείο, αλλά δεν πήγε καλά. Καλώς πάντων. Οπότε το θέμα μα είναι να παίζουμε το δικό μας ζωντανά. Και αυτό προσπαθούμε από τότε και συνεχίζουμε με πρόβες αντελτικά με ένα πρόγραμμα Οκ, okay. Κα, κατάλαβα. Ε, εγώ θα βρω τα σκόρδα μου σε yeah, λίγο από εδώ, γιατί yeah, έχετε yeah. βάλει δύσκολε έννοιε μέσα στη κουβέντα. <laughs> ε, τι ήθελα να ρωτήσω, Τελικά βρίσκει η ανταπόκριση αυτή η μουσική στον κόσμο όσον <laughs> αφορά τα live. Ε, όσον αφορά τα live, βρίσκει πάρα πολύ, γιατί είναι <laughs> μουσική, θα πω, είναι mainstream μουσική εύκολη ουσιαστικά. Δηλαδή, είναι κάτι που μπορούσε να το ακούσει και να σε, να σε ακουμπήσει εύκολα. Και ο ρυθμό τη, το αυτή τη μουσική. Είναι πολύ, κατα... πολύ εύκολο ε, να το καταλάβει κάποιος, να το νιώσει, να το βιώσει και να μπει στο ρυθμό αυτής της μουσικής. Ωραία. Ε, μιλάμε για live. Υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να ακούσει ο κόσμος και πού μπορεί να το ακούσει από εσάς. Λive just μιλάμε για live, ok. Ε, το live είναι κάτι το οποίο πρέπει να σα συναντήσει ο άλλο και να σα ακούσει. Ναι, υπάρχει ένα χώρο, υπάρχει μια δουλειά δικιά σα γραμμένη, Υπάρχει, έχετε MySpace. Ναι, ναι, ναι, έχουμε MySpace. Πώ γίνεται η δουλειά, σαman.band είναι. Ναι, αν ψάξει κάποιο στο Google και γράψει σας band MySpace στο Google, θα του βγάλει τη σελίδα μα. Έχετε κάποια στούντιο δουλειά ή όχι. Ναι, ναι, έχουμε ένα demo εκεί πέρα και live ηχογραφήσει. Μάλιστα, ωραία. Ωραία. Ε, φέτος, ε, ιδιαίτερα για φέτος, ε, σας άκουσα στο παλιό νοσοκομείο. Χθες ήσασταν ε, στην αυλή του άστο Επικοινωνούμε. Προχθές. Προχθές. ναι. Για τη συνέχεια, τι έχει το πρόγραμμα. Έχει την επόμενη Κυριακή Χανιά, 26 του μήνα, στο Αντιραστικό Φεστιβάλ. Έχει η πρώτη του Ιούλη ε, στο Λεωνίδιο, στο Μελιτζάζ. Είναι ένα φεστιβάλ Μελιτζάνα. <war> <νε palm kw Control> Είναι τζάζμε τζάμπου. Και έχει και στις 22 Ιουλίου στο Άγιο Γιώργη στο Πύλιο Ένα μία εμφανίση. Ωραία. Άλλε δεκαετία που δεν έχουν κλείσει ακόμα. Οκ. Εξαρτικά. Είμαστε πάρα πολύ και πρέπει να δώσουμε σιγά σιγά χρόνο στα κομμάτια γιατί δεν έχει πάει και 25. Ωραία. Οπότε ας γυρίσουμε στο επόμενο. Τι έχουμε ετοιμάσει κύριε Άγια Βίπι Άγια Βίπι Και μέχρι λοιπόν να ετοιμαστούν τα παιδιά Να επαναλάβουμε πάλι και τους τρόπους επικοινωνία Που δεν είναι άλλοι Από το 2612 2292 Το radiopapakivlepo.org Και το soundbox στη σελίδα μας Είστε έτοιμοι κύριοι Ωραία Λοιπόν, ε, εξαιρετική ανταπόκριση βρίσκουν τα κομμάτια σας, εξαιρετική λοιπόν ανταπόκριση βρίσκουν στα κομμάτια σας και το επαναλαμβάνω γιατί πρέπει να φοράσετε ακουστικά, να ακούσετε το μήνυμα που μόλις ήρθε από Γενέβη στο τηλέφωνο ε, όπου ζητάει τον κύριο Κρουστό να κουρδιστεί, λέει, αγάζεται ακούρδιστος <laughs> και αν κρίνω και από το επώνυμο τη κυρία φαντάζομαι πρέπει να είναι συγγενή σου... Ωραία, ωραία, εξαιρετικά. Επίση μου έχει έρθει άλλο ένα ξενόγλωσσο μήνυμα, όπου αδυνατόν να το διαβάσω για κάθε λόγο, ε, γιατί δεν μπορώ να το, προ, να το προφέρω. Απλά γράφει και κάτι στα ελληνικά, αφού λέει είμαστε σε Balkan Mood. Χαίρετε, μουσου Ασμάν. Πάλι με μια υπογραφή την οποία δεν μπορώ να την προφέρω για κάποιο λόγο. Φαντάζομαι κάποιο γνωστό σα πρέπει να είναι και αυτό, ή και άγνωστο δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Ε, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Οπότε. Ε, δεν θα κρατιώσω, <στολίκη> να ήμουν σίγουρο. Έχω μια αυτή για τα μικρόφωνα, δεν φταίω Λοιπόν, ε, μιας και τώρα πιάσαμε τα εξωτερικά Έχω ένα φίλο εκεί στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη Τον Κωνσταντίνο, τον Δημόπουλο Ο οποίο έχει ενέθλια μεθαύριο Και επειδή δεν θα είναι και είναι Νίκο. Εντάξει, δεν του λέω Λοιπόν, οκ, οκ, οκ Να πω παντός... κάτι άλλο για το εξωτερικό, για την παρένθεση. <laughs> μια φορά στο Facebook μας είχε, έχουμε ένα φίλο από το Αφγανιστάν και μα είπε ότι η σημαίνει στα αφγανικά ομάδα ανθρώπων. Μια χαρά, μια χαρά. Νομίζω έκατσε <laughs> τα μάμ <"Mams"> στην περίπτωση. <laughs> δηλαδή στο ίτελον, βγάζει η Σασμάν, αγαπητοί συνάδελφοι, ή ξέρω εγώ, Μουτζαχεντίν ή εμά. <laughs> <laughs> <laughs> Δεν είναι τυχαίο νομίζω. Λοιπόν, α προχωρήσουμε σε επόμενο κομμάτι. Και όταν σταματήσουμε και τη φασαρία που γίνεται τώρα, μάλλον από τα κορδεών ε, Ήθελα να Νίνα να σε ρωτήσω κάτι άλλο μέχρι να ετοιμάσουμε το επόμενο κομμάτι Την γλώσσα την χειρίζεσαι επειδή την γνωρίζει, επειδή απλά τη διαβάζεις ε, Ουσιαστικά προσπαθώ στα κομμάτια να ψάχνω στο ίντερνετ να βρίσκω τι σημαίνουν Την προφορά την ακούω, ε, αυτά Okay, και... okay, απλά δεν γνωρίζει τη γλώσσα, το ήθελα να ξέρω. Okay, και σε τι γλώσσες κινείστε, ε, Σέρβικα, Τούρκικα, ε, Τσιγκάνικα και Αγγλικά. Οκ, okay, εξαιρετικά. <laughs> Α πάμε λοιπόν στο επόμενο κομμάτι. <laughs> το οποίο είναι. Το Κορκορέτσα. Το Κορκορέτσα. Οκ, λοιπόν. Ένα <laughs> κομμάτι.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 Και να λοιπόν που επιστρέψαμε μετά από μισή ώρα ζωντανού live σε εδώ με τους Ασμάν, η Χίμπα. Η Χίμπα λοιπόν είναι από το, από το όπως είπα, Ηνωμένα Αραβικά εμιράτα και σας ακούει, όπως επίσης έδωσε το παρόν και η Νέα Υόρκη, ε, και να δε... Δημήτρη, που έλεγε πριν, ε, να πούμε λοιπόν ότι για το Studio 1 και για το Studio 2, η χολήπτη είναι ο Γιώργο Κοστόπουλο. Κάνω σωστά το λέω έτσι, yeah. όπου επιμελείται τον ήχο των μουσικών που ακούτε εσεί, και εδώ στο Studio 3, ο Ανδρέα Ανδρεωνόπουλο, με τη γνωστή εκπομπή 20 Ατοχή, που κάθε Δευτέρα έχει εδώ τα ραδιοφωνικά live. Ακριβώ απέναντί μου η Σασμάν. Αυτή η, η, η εφταμελή μπάντα ωραίων χρωμάτων και ήχων. Δημήτρη, δεν θα σα αφήσω να μιλήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, ε, είναι μια ερώτηση που κάνω σε όλους Αν και στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ταιριάζει ιδιαίτερα Μια και είμαστε μια ιδιαίτερη χαρούμενη παρέα αυτή τη στιγμή ε, Την έχετε πατήσει, υπάρχουν κακοτοπιές για την, πάντα, για την ιστορία της μπάντας Να η μία Λοιπόν, ε, ας πάρει κάποιο το λόγο πάντως Λέει. Ναι, απλά ο αρκοντεονί σα επειδή δεν έχει μικρόφωνο δεν ακούγεται. Απλά οπότε <χι> πάμε. Μια χαρά μου, μια χαρά Ωραία. Ε, για τη συνέχεια. Για τη συνέχεια θα παίξουμε το <χι> τούτη φρούτη. <Συνήνα>. Ωραία, εξαιρετικά. <χι> ε, οπότε ετοιμαστείτε. Εμείς ετοιμαστείτε. Ένα κομμάτι που είναι για το θάνατο, αλλά ακούστε τι ρυθμούς έχει και πόσο χαρούμενο είναι. Από πού είναι, Νίνα? Βαλκανικό και αυτό. Τώρα, Ρωμανία είναι από το το την διεσκίες. ταινία «Αγκάντζοντιλό», καλά τα λέω. Οκ. εξαιρετικά. Ε, απλά, κύριε Κοντραμπασίστα, ε, δεν έχει σημασία να μην μιλάτε στο τζάμι πρέπει να μην μιλάτε στο μικρόφωνο. Λοιπόν, ωραία, ωραία, ωραία. Ας δώσουμε χρόνο στα κομμάτια και πάμε. De fruit. Εραιδεκτικά χαρούμενο για δύο λόγου από το μήνυμα που μόλι ήρθα από την αμοργό. Πρώτον γιατί γράφει εξαιρετικά λόγια για εσά. Και δεύτερον γιατί αυτό που του στέλνει είναι και κοινό γνωστό μου χαμένο 7 χρόνια. <laughs> είναι ο, ο Δημήτρη Οξάνθης λοιπόν, όπου στέλνει πολλού χαιρετισμού, είναι πολλούς χαιρετισμούς σε πέντε μαντράχα, λέει και δύο όμορφε ευκαιρίε. <laughs> ο κύριο Τσούκα λέει και κάνει εξαιρετική δουλειά στην προόθεση, γουστάσουμε πάρα πολύ εδώ. <laughs> <laughs> Λυπάτε που δεν σας πρόλαβε από κοντά στην Πάτρα Και τα υπόλοιπα αφορούν μένα, Οπότε είμαστε μια χαρά Για πες, πες, πες. <laughs> Τίποτα με τον Δημήτρη έχουμε ζήσει κάποια καλοκαίρια μαζί <laughs> Κατά το παρελθόν Οπότε ας μένουμε εκεί <laughs> Είστε σκέτη <και> φασαρία <laughs> δηλαδή, δηλαδή. <laughs> Ωραία να σα ρωτήσω ε, Πώς δουλεύετε Πώς μπαίνετε στη διαδικασία στο να Στήσετε να παντρέψετε τα κομμάτια μαζί Κύριε Μπασίστα <laughs> Α πούμε, πάλι ήμουν τσι πρέπει να μιλήσει, γιατί αυτό σου γράφει τι περισσότερε παρτιτούρε. Έλα. <σχει> <σχει> <σχει> <σχει> πώ δουλεύουμε, ναι. Ε, αφού επιλέξουμε να βρούμε ένα κομμάτι που ακούμε. Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Πώ το βρίσκει στο κομμάτι, είστε σε μια διαρκή αναζήτηση βαλκανικών ήχων ή τέλο πάντων μουσικών, και λε αυτό μα ταιριάζει, αυτό με αυτό θέλουμε να ασχοληθούμε, να πειραματιστούμε, πώ γίνεται η δουλειά. Καταρχήν, πολλά που παίζουμε είναι αρκετά γνωστά σε αυτού που ακούνε. Για παράδειγμα, που παίζουν οι φανφάρε τη Ουγαρλία. Που είναι παρόλο που τα παίζουμε χάλι και εμεί τα παίρνουμε και τα παίζουμε έγχορτα. Το βιολί. Και σαντούρια κολλή, κτλ. Ναι, και αφού το βρούμε τέλο πάντων, το βάζουμε κάτω εκεί, του γράφει μια παρεντούρα, τον, εκστρώ, τον εκστρώνουμε στο στούντιο και σιγά σιγά παίρνει τη μορφή που ακούτε. Ωραία, ωραία. Ε, ο χρόνο είναι ήδη παρατέταρτο και νομίζω ότι α μείνουμε εδώ με ό,τι είχαμε να πούμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο εσεί. Όχι. Είναι η μόνη φορά που δεν έχει να δει κάτι αντί μήνυμα <laughs> από ό,τι <την> καταλαβαίνω. <laughs> Ωραία. Οπότε, α δώσουμε χώρο στα κομμάτια και α συνεχίσουμε έτσι μέχρι το τέλο. Ακόμα okay. το τρετριμένο, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Έτσι. <laughs> ε, όχι, εντάξει, θα, πριν, πριν το τέλο, θα <laughs> κάνουμε ένα διάλειμμα να ευχαριστήστε. Εντάξει. <laughs> λοιπόν. <laughs> <laughs> Ωραία. Ε, ο λόγο και ο ραδιοφωνικό χρόνο για εσά. Τι θα ακούσουμε. Το okay, Α. έτσι. Ε, θα κάνουμε ένα διαλειμματάκι όμως ε, μετά από αυτό το κομμάτι να και πούμε και τα υπόλοιπα. Έτσι, μάλλον πέ, ένα δύο κομμάτια σερί μπορείτε; Ωραία. Ωραία. Μισό, μισό, μισό. Να ετοιμαστούνε. <laughs> Μέχρι να ετοιμαστούν, έχουμε και δεύτερο σειρά. Έτσι, Ναι. ναι. Μάλλον, συγγνώμη, συγγνώμη. συγγνώμη. <Κι> για το τυπικό, μήπω θέλετε να σα ανοίξω η σα βλέπω Όχι, σαν σε ιδρύω μέσα. <Κι> λοιπόν, οκ. <okay>. Συγγνώμη <Κι> για τη διακοπή έτσι, απλά για το καλό. <Κι> <Κι <Κι> μην κολυμπάτε μέσα στο στούντιο Nee nee nee, we <moguimera> gaan Λοιπόν, ε, η αλήθεια είναι ότι όσο παίζετε... Ε, Συγκυριακά, χθε γίναγα από Θεσσαλονίκη και σχεδόν έχετε παίξει το soundtrack του ταξιδιού μου και μου αρέσει ιδιαίτερα. Κάπω το έχω συνδυάσει περίεργα τώρα. Ε, ήδη είναι παραπέντε. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε αυτό το ε, ραδιοφωνικό ας πούμε, έτσι, live. Μια και οι συνθήκε στο στούντιο 2 είναι ο ολίγων πιο αποπληκτικέ, μια και δεν μπορούμε να ανοίξουμε ε, air condition λόγω των ε, οργάνων των ενοχόρδων γιατί ξεκουρδίζονται. Ε, να σα πω λοιπόν ότι ήταν η εξή στα α, όργανα ήταν στο βιολίο ο Δημήτρης Αναστασίου ο Κότρα Μπάσο ο Κώσας είστε μια φασαρία σκέτη okay, οπότε μπορώ να συνεχίσω έτσι μου δίνετε χώρο Ωραία. Ε, ο Κώσας Σαρούχης συμφωνεί και στο Κότρα Μπάσο ο Κώσας ο Νικόπουλος ε, Νικολόπουλο, ναι, στο ακορντεόν, ο Δημήτρη Αναστασίου Βιολή, τον είπαμε, η Χριστίνα η Κούκη, ο Σαντούρη, ο Χρήσο Παναγιώτη. Ο, Παναγι... okay. ο Χρήσο Παναγιώτη στα κρουστά, ο okay. Δημήτρη. Okay. Τι έκανα, έχω πει ένα όνομα, σα το. <laughs> λοιπόν, Πάπα Παναγιώτη, λοιπόν. Πάπα Παναγιώτη, βγάλε να Πάπα ο Δημήτρης Ο Δημήτρη στα κρουστά okay. και η... η Νίνα η Καραμολέγκου στη φωνή. Ε, να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα που ήσασταν εδώ σήμερα. Να είστε καλά. Ε, τα ραδιοφωνικά live συνεχίζονται. Όπω την άλλη Δευτέρα θα είναι εδώ, ε, δώστε μου λίγο χρόνο. Ο Νίκο Ογιανόπουλο, ο Ανδρέας Αγουρίδης ο Νίκο Αραβαντινή, ενάντια με τη Λογνίλτη, με μια ρεμπέτικη κομπανία, α πούμε, τροποντινά. Ο Απόστολο Ογκουλάκη στι 4 Σεβδόμου και στι 11 Σεβδόμου το τρίκυκλο. Ε, να σα υπενθυμίσω ότι αύριο 8 η ώρα εδώ, στον Νίκο Αντοχή, θα είναι η Νατάσσα Μποφίλιο για να μα μιλήσει για την καλοκαιρινή τη περιοδία. Απαράδεκτη <laughs> Λοιπόν και το φινάλε Το, αφι, το, το φινάλε το αφήνω για εσάς Να σας ευχαριστώ και πάλι που ήσταν εδώ Και νομίζω Ότι ο καλύτερος τρόπος να κλείσετε είναι μουσικά Γεια στην να πω εγώ Δεν είναι άτομο Αυτό μια και όντως ακούνε πάρα πολύ <laughs> Λοιπόν Καλή συνέχεια